Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 10 Ιανουαρίου 2011. Εις το όνομα του Πατρός του Ιηγού του Αγγινιάνους. Βασιλέφ ουράνιοι παράλληλοι με τις αληθίες πάντα αυτοκόρων και τα πάντα ποιον θεσσαγωρώσουν αριθόν και ζωής χορηγός ελευθεία και εσκήνωσον εν ημήν και καθάρισον ασπάσεις κυρίως και ζώσουν αγαθέτες ψυχά σημαίνων. Καλησπέρα <συλίδε> και καλ Λοιπόν σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Γεωργός Ονήσης και σε ένα το σημείο ε, ήταν έγγαμος ο Άγιος Γεωργός και σε ένα το σημείο ε, συνδέει την αγάπη με το θάνατο και λέει συγκεκριμένα όταν ο σύζυγος κοιτάζει το αγαπημένο πρόσωπο του έρχεται ταυτόχρονα και ο φόβος του χωρισμού. Όταν ακούσουμε τη γλυκιά φωνή η σκέψη έρχεται στο νου ότι κάποτε τη θα την ακούει. Όταν εφραναθεί από τη θέα της ομορφιάς της τότε φρύτει με το προέστημα του πένθους που θα του φέρει ο θάνατός της. Αυτή λοιπόν είναι μια παλιά ε, σύνδεση του θανάτου με την αγάπη. Για ποιο λόγο, γιατί ακριβώς ο θάνατος δείχνει την τροτότητα της αγάπης. Γιατί ο θάνατος γεννά την αίσθηση του τέλους ο θάνατος μαρτυρεί την εμπειρία του χωρισμού είναι χωρισμός ο θάνατος από την ψυχή αλλά και από τα αγαπημένα πρόσωπα αλλά και ο κάθε χωρισμός είναι θάνατος γι' αυτό τον λόγο ο άνθρωπος φοβάται να συνδεθεί με τους ανθρώπους γιατί η κάθε σύνδεση υπενθυμίζει και τον πόνο της απώλειας. Φοβάται ο άνθρωπος να συνδεθεί για να μην πονέσει. Αλλά έτσι όμως δεν μπορεί να δημιουργηθεί ποτέ σχέση. Γιατί όμως φοβάται ο άνθρωπος να συνδεθεί επειδή θα πονέσει... Γιατί η κάθε σχέση είναι πόνος. Η κάθε σχέση δεν είναι πόνος. Ο πόνος είναι ο χωρισμός. ]ς. Και γιατί είναι πόνος ο χωρισμός. Γιατί η αγάπη του ανθρώπου περιορίζεται στα πλαίσια του συναισθηματικού του κόσμου ή του σωματικού του κόσμου. Εάν η αγάπη είναι άλλου είδους εμπειρία και όχι μια κτητική διάθεση τότε δεν υπάρχει χωρισμό. η έννοια του χωρισμού είναι η υπόθεση ψυχολογικής ανάγκης ο άλλος δεν είναι δικός μας η άλλη είναι δική μας οποιαδήποτε μορφή σχέση άρα η έννοια ότι φοβούμε να συνδεθώ γιατί θα πονέσω απ' την αρχή έχει πρόβλημα γιατί όταν λέω φοβούμαι να συνδεθώ σημαίνει ότι θέλω να συνδεθώ με ποιον τρόπο με τέτοιον τρόπο που να είσαι δικός μου που να είσαι δική μου αλλά αν ο είναι δικός μου δεν είναι σχέση αυτό η σχέση διαφυλάσσει την εντερότητα δηλαδή ολοκληρώνει τον άλλον δεν είναι ο άλλος όπως το οικόπεδό μου όπως είναι το αυτοκίνητό μου όπως είναι το σπίτι μου και θα μου το πάρει κάποιος και άρα φοβούμε και είμαι ανασφαλή. Επομένως η έννοια του χωρισμού είναι πολύ ευρεία από αυτήν την οποία αντιλαμβανόμαστε Εν όμως ο θάνατος που είναι εμπειρία χωρισμού πάντοτε ταυτίζεται επειδή της αγάπης δύο βασικές έννοιες υπάρχουν που ορίζουν που είναι ουσιαστικέ που ορίζουν το πρόσωπο του ανθρώπου ο θάνατος και η αγάπη. Αυτή λοιπόν η, η, η εμπειρία του χωρισμού δεν είναι τόσο ε, έντονη όπως ο θάνατος. Ο θάνατος λοιπόν είναι πρόβλημα γιατί ακριβώς μας γεννά την αίσθηση της απόλυας, της σχέσης και του χωρισμού. Είναι αυτό που λέει σε μια νεκρόσιμη ακολουθία. Αλλά δεύτε πάντε σιποθούμεν είμαι και ασπάσεστε με τον τελευταίο ασπασμό. Ουκέ τη γάρε με θυμόν πορεύσομαι ή συλλαλίσω του λοιπού. Δεν θα είμαι μαζί σα και δεν μπορώ να συνόμιλώ μαζί σα πλέον. Η αγάπη λοιπόν είναι μια υπόμνηση Τη θνητότητα μας δηλαδή μας θυμίζει τη θνητότητα μόνο ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπά μπορεί να έχει βαθιά αίσθηση της θυνητότητας με ποια έννοια αν ο άνθρωπος δεν συνδέεται με κανέναν δεν μπορεί να έχει και εμπειρία του θανάτου δεν μπορεί να έχει και μνήμη του θανάτου γιατί για ποιο λόγο κάποιον που αγαπώ αυτό θα τον χάσω κάποιον, κάποιον που αγαπώ θα πεθάνει δεν είναι η γυναίκα μου, δεν είναι ο άνθρωπος μου, είναι τα αδέλφια είναι τα παιδιά μου. Πάντοτε λοιπόν, η αγάπη έχει αυτήν τη βαθιά οδύνη, το θάνατο. Θα, όταν ο άνθρωπος έχει μία χαρά, αγαπήσει κάποιον άνθρωπο μέσα σας, έγινε φόβος. Κι αν πεθάνει, ταυτίζονται αυτά τα δύο. Λοιπόν, η εμπειρία και η διάθεση της αγάπης εν τέλει μας ε, την, την θνητότητά μας. Γι' αυτό το λόγο, εάν ο άνθρωπος δεν απομακρυνθεί γιατί υπάρχει συνήθεια να, να, να προσπαθεί να ξεχάσει να λησμονήσει την πραγματικότητά του και τον θάνατο και έτσι να αδυνατήσει όλη τη ζωή όμως τι γίνεται, αν ο άνθρωπος κρατήσει μέσα του την αίσθηση της θνητότητας της προσωρινότητας και έχει του θανάτου τότε επειδή ακριβώ ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε τότε αγαπούμε με περισσότερο πάθος. Η μνήμη λοιπόν του θανάτου γεννά μεγαλύτερη διάθεση για αγάπη, μεγαλύτερο πάθος να αγαπήσουμε. Η ο άνθρωπος διαχειρίζεται και αντιμετωπίζει τον θάνατο. Η αίσθηση προς σε αναγκάζει να βρεις τρόπο, να ξεπεραστεί, τρόπο να γίνεις δημιουργικός, τρόπο να συνδεθεί. Γιατί μόνο η, η αίσθηση της σχέσης της αγάπης σου γεννά μία δυνατότητα να υπερβεί, να, να ξεπεραστεί ο θάνατο. Η σχέση λοιπόν με τις, του έρωτα με τον θάνατο έχει και μία άλλη άποψη. Ποια. Η έμονη, η, α, επα, η έμονη ενασχόληση του ανθρώπου με τον αυτονομημένο σωματικό έρωτα χρησιμεύει για να καλύψει τον φόβο του σύγχρονου αθα, του ανθρώπου για τον θάνατο. Να ξεχάσει ο ανθρώπος τον θάνατο. Με ποιον τρόπο. Μια έμονη ιδέα που έχουμε απορροφά το άγχος από μια άλλη περιοχή που εμποδίζει τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει. Δηλαδή η αίμονη δία για κάτι με βοηθάει να απομακρυθώ από κάτι άλλο που με βασανίζει. Και μένω σε κάτι έντονο για να προσπαθήσω να, ξεχωρί... να ξεχάσω τον θάνατο που έρχεται. Όπως ακριβώς αυτή στη μορφή του έρωτα και κάθε άλλο δυνατό γεγονός που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε στη ζωή μας όπως είναι η φιλαργυρία, η ανάγκη για δόξα, έρχονται να καλύψουν αυτόν το δυσάρεστο γεγονός του θανάτου. Να ξεχαστούμε δηλαδή και κάνουμε θόρυβο. Ο θόρυβος λοιπόν για κάθε τι τέτοιο πνίγει τη διαρκώς καιροφυλακτούσα παρουσία του θανάτου. Ακόμα η διάθεση να δημιουργώ πράγματα, να κατακτώ πράγματα να λαμβάνω την αποδοχή των ανθρώπων να με αγαπούν οι άνθρωποι να με λατρεύουν οι άνθρωποι να αποκτώ ερωτικέ σχέσεις αυτό υπάρχει κίνδυνος και είναι περίπτωση να καλύψει τη βαθιά αγωνία που έχουμε για τον θάνατο mm -hmm. από τη μια λοιπόν ο θάνατος μπορεί να η αγάπη ε, ο θάνατος να αποδεικνύει το, το, το πόσο ευάλωτοι είμαστε και αυτό να φαίνεται πιο έντονο στην αγάπη, αλλά ταυτόχρονα να καλύπτει και την πραγματικότητα. Η αδυναμία λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε τα πραγματικά υπαρξιακά μας όρια. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, του ποιοι είμαστε τελικά. Η αδυναμία είναι να καταλάβουμε ποια είναι τα όρια μα, τι θέλουμε από τη ζωή, ποιοι είμαστε, ποια είναι η ουσία μα, ποιο είναι ο λόγο ύπαρξή μα. Η αδυναμία επίση να τοποθετηθούμε μπροστά στο γεγονός του θανάτου και οι αδυναμίες να είμαστε ανήσυχοι αναζητητές της αλήθειας και του Θεού μας δημιουργεί μια ανίαρη, ανέραστη, θορυβώδη καθημερινότητα. Δηλαδή γιατί ο άνθρωπος σήμερα δεν είναι ενδιαφέρον γιατί δεν έχει τίποτα να πει, κάνει πάρα πολλά πράγματα για να καλύψει αυτό που είναι πρωτεύουσα μέσα στην καρδιά του. Αν δεν ενεργοποιώ αυτό που με ορίζει ως άνθρωπο, δηλαδή να διαχειριστώ το γεγονός υπάρξιός μου, να τοποθετηθώ εναντί του θανάτου, να βρω ποιο είναι το νόημα της ζωής, να αναζητώ διαρκώς την αλήθεια, να αναζητώ διαρκώς των θεών. Αν αυτό δεν υπάρχει είμαι ένα θλιβερός, ανιαρός άνθρωπος. Που μπορεί να είμαι σε όλα επιτυχημένος, τα κοσμικά. Όμως δεν έχω ζωή μέσα μου και δεν μεταδίδω ζωή. Ζωντανός είναι αυτός ο άνθρωπος που αυτά τα, τα βασικά υπαρξιακά ερωτήματα τα ζει καθημερινά στη ζωή. Όχι θεωρητικά, πρακτικά. Αυτά, γιατί πώς γίνεται πρακτικά. Το κάθε, συμβα... κάθε γεγονό που συμβαίνει στη ζωή μας, κάθε ημερινό, απλό, περιέχει μέσα του όλη την αλήθεια της ζωής. Δεν είναι ένας ίδιος κάτι αφηρημένο που κάθομαι το συζητώ, το περιεργάζομαι ή οτιδήποτε άλλο με το μυαλό μου και το κάνω ένα μεγάλο ερώτημα. Η καθημερινότητά μας, τα πιο απλά πράγματα, τα πιο, τα πιο απλά γεγονότα περιέχουν μέσα τους αυτά τα δυνατά ερωτήματα. Και όσο δεν τα φέρω απέναντί μου... Να, να, τα, να, να δώσω μία θέση σε αυτά και να λάβω εγώ μία θέση σε αυτά τα γεγονότα τότε δεν είμαι άνθρωπος ζωντανός. Δηλαδή αν δεν πάρω μία θέση, θέση στο μυστήριο της ζωής τότε τι είμαι, ενα νεκρός ανθρώπος. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ να αγαπήσω και δεν μπορώ να αγαπηθώ. Τι σημαίνει να αγαπήσω κάποιον να δώσω στον άνθρωπο που είναι απέναντι μου υπόσταση να τον κάνω να είναι υπαρκτός τι καθιστά υπαρκτόν κάποιον όχι αυτός η αγάπη μου εμείς θέλουμε ο άλλος να είναι μια του υπαρκτός όλοι είμαστε υπαρκτοί βιολογικά αλλά βιωματικά, πνευματικά μέσα στη καρδιά μα δεν υπάρχει ύπαρκτη όλη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, Για δέστε πόσο συναντούμε καθημερινά και μα είναι αδιάφοροι. Αυτοί που μα είναι αδιάφοροι είναι ανύπαρκτοι στη ζωή μα. Δεν έχουν υπόσταση για μα. Ενώ πεντού Θεού σαφώ έχουν και ενώ πεντού αυτού του μπορούν να έχουν. Για μα είναι ανύπαρκτοι. Αυτό λοιπόν όμω που καθιστά υπαρκτό τον άλλον, τον κάνει ζωντανό στη ζωή μου, είναι αυτή η τοποθέτηση εναντί του εαυτού μου και εναντί του Θεού. Δηλαδή αν είμαι διαρκώς σε ανησυχία, σε αναζήτηση και στο βαθμό που αυτό είναι μέσα μου πάθος, έννοια ζωής, κατά αυτή την έννοια θεωρώ, βλέπω, αντικρίζω και τον άλλο ως υπαρκτό. Και αυτό το εισπράττει, ενεργοποιείται, αφυπνίζεται, ζωντανεύει, βρίσκει την προσωπική του αξία. Τι λέμε, να δώσουμε αξία στον άλλο. Τι είναι αυτά, είναι θεωρητικά πράγματα. Τι λέω, τι να δώσω αξία. Δεν πω, είσαι καλό άνθρωπο, τα καταφέρνει, είσαι σπουδαίο, έχει αυτά τα χαρίσματα. Αυτή είναι μια ανοησία. Χρήσιμο βεβαίως. Αυτό που δίνει ύπαρξη στον άλλο είναι αυτό που εκπέμπει η καρδιά μου. Πώ βλέπω τον άλλο, πώ αγκαλιάζει η ύπαρξή μου τον άλλο. Πώ τον αγκαλιάζει, όχι με τη φαντασία μου, αλλά μέσα από τον πόνο που γεννάται μέσα από αυτά τα ερωτήματα τη υπάρξεω μου. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος αναζητεί την αλήθεια, αν ένας άνθρωπος καθημερινά έχει μέσα του μίαν πληγή, ένα ερώτημα που δεν τον ησυχάζει, αυτός ο πόνος το ζωντανεύει. Αυτός ο πόνος το ζωντανεύει. Ποιος είναι ο ζωντανό, είτε αυτός που βρήκε τον Θεό είτε αυτός που είναι σε διαδικασία να τον βρει και ζει τον πόνο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αγκαλιάζει τον άλλο με αυτήν την διάθεση, με αυτή την εσωτερική εμπειρία και έτσι το δίνει ζωή. Παραδείγματος χάρη, αν συναντήσουμε έναν άνθρωπο που κέντρο της ζωής του είναι η δόξα, η αναζήτηση της δόξας ή των χρημάτων, αυτό μας ε, μας, μας, μας, ε, τους πράττουμε αυτό μας, μας γεμίζει αυτός ο αέρα. νιώθουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μια οικονομική μονάδα ή μια μονάδα ψυχολογικής μια μιας καταξίωσης ε, αυτό λοιπόν όταν μας πλησιάζει ο άλλο μπαίνουμε στον αέρα αυτού του πνεύματος του δηλαδή αυτό το πνεύμα του μας αγκαλιάζει και μας διαμορφώνει και εμάς έτσι Εκτό αν έχουμε άλλε αντιστάσει και δίνουμε κάτι άλλο Εάν όμως η ζωή μας Περιβάλλεται από κάτι άλλο Αυτό περιβάλλει και τον άλλο που συναντούμε Με αυτή την έννοια λοιπόν Ζωντανός είναι ο άνθρωπος που πάσχει Αναζητώντας την αλήθεια Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν Μας αγκαλιάζει με το πνεύμα του Και μας, υποστατη... μας δίνει υπόσταση Μας κάνει υπαρκτού. Μας υποστασιοποιεί Άρα λοιπόν η ευθύνη μας, για το ότι ζούμε μια καθημερινότητα ανιαρή, είναι δική μας. Λέμε, μα τι ζωή είναι αυτή, κουράστηκα μαζί σου. Κουράστηκες, ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε, να γίνει ζωντανό ζωντανός άνθρωπος. Μα ε, αυτός δεν μπορεί να γίνει, θα το κάνω εγώ πώς. Όχι με παιχνιδάκια, αλλά με το δίωμα της καρδιάς μου, που εκπέμπεται. Και δίνει ζωή στον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, καμιά φορά όταν η σχέση μας δεν πάει καλά, και νιώθουμε δεν είχε όρεξη, δεν είχε κέφυρη σχέση δεν είναι ανανέωσή της μία τεχνική η ανανέωσή της είναι ζωντάνε με της καρδιάς του ανθρώπου είναι ζωντάνε με της καρδιάς του ανθρώπου η ανανέωση όπως λέει στον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ «απόκτησε την ειρήνη και κοντά σου θα αναπαυτούν χιλιάδες άνθρωποι» χωρίς να λες τίποτα, τι ήταν αυτό το πράγμα για το Πνεύμα του Θεού που εκπέμπεται από, το, από τον άνθρωπο το συγκεκριμένο. Όταν όμως είμαστε, δεν έχουμε αυτή την καλή ανησυχία και είμαστε βολεμένοι μέσα στο σύστημα του θανάτου στο σύστημα της φθοράς στο σύστημα του κενού στο σύστημα της απουσίας νοήματος τότε όλες οι λέξεις χάνουν το περιεχόμενό τους. Οι όροι χάνουν το περιεχόμενό του και ο άνθρωπο τότε γκρεμίζει οποιαδήποτε δυνατότητα σχέση, μπλεγμένο μέσα στου φόβου του, τι ανασφάλειέ του, τη διάθεση του να κυριαρχεί και να κατακτά. Γιατί λοιπόν γκρεμίζονται οι σχέσει, γιατί υπάρχουν συγκρούσει, γιατί υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Ο φόβο του ανθρώπου ότι θα εκτεθώ ο φόβος ότι θα, θα, θα χαθώ μέσα στη σχέση θα, θα απορροφηθώ μέσα στη σχέση ε, ο φόβος ότι θα καταλάβουν ποιος είμαι ε, ε, τι, υπάρχει ανασφάλεια ότι δεν μπορώ να βγάλω τον πραγματικό μου εαυτό ε, πρέπει να βγάλω ένα άλλο εαυτό για να γίνει αποδεκτός γιατί αν άλλος γνωρίσει την πραγματικότητα μπορεί να με απορρίψει ε, βλέπω ότι ο είναι εχθρό μου, είναι κίνδυνος μου, είναι απειλή λοιπόν, τι είναι φόβος? Η αίσθηση ότι ο άλλος είναι απειλή. Πότε νιώθουμε ότι ο άλλος είναι απειλή, όταν νιώθουμε ότι η ίδια ζωή είναι απειλή. Ποια είναι απειλή? Η αίσθηση ότι υπάρχει θάνατος. Αν όμως ο άνθρωπος έχει αίσθηση ότι η ζωή δεν είναι απειλή γιατί νικήθηκε ο θάνατος δεν μπορεί άλλο να είναι απειλή. Η βεβαιότητα, η υπαρξιακή ασφάλεια ότι έχουμε θεό που μα αγαπά, που νίκησε τον θάνατο, μα καθιστά τόσο δυνατού, ώστε να μην βλέπουμε κανέναν ω απειλή. Ο άνθρωπο προσπαθεί λοιπόν, με κάθε τρόπο να βλέπει. Ο άλλο μπορεί να μου πάρει αυτό, ο άλλο το παράλληλο, ο άλλο με χρησιμοποιεί, ο άλλο με εκμεταλλεύεται. Τι είναι αυτή η φόβη, τι ανοησίε είναι αυτέ. Είναι η ανοησία ότι φοβούμεθα την ίδια τη ζωή. Και ότι φοβούμεθα γιατί νιώθουμε ότι η βάση είναι ο θάνατο και όχι ανάσταση. Είτε λοιπόν κανείς θεωρεί ότι είναι της Εκκλησίας είτε όχι, είναι επιτυχημένο ή αποτυχημένο, ή κερδίζει ή χάνει, ένα είναι το κορυφαίο κεντρικό σημείο, να ξέρει να αγαπά. Να ξέρει να αγαπά είναι το κεντρικό σημείο που ξεπερνά όλες τους διαχωρισμούς, όλες τις ταμπέλες, όλες τις ιδέες. Δηλαδή, τι σημαίνει να ξέρει να αγαπά να μην θέλει ο άλλο να είναι του, αντικείμενό του, προέκταση του εαυτού του. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ο άλλο να είναι ένα τελείω άλλο. Να μην γίνει το χεριού μου άλλο. Δηλαδή, όπω το χέρι μου λέω, το διατάζω, κάνει αυτό, κάνει αυτό, να είναι έτσι κι ο άλλο. Δηλαδή, η πραγματική αγάπη. Προστατεύει την ετερότητα και την ελευθερία του. Τι σημαίνει την ετερότητα, προστατεύει το άλλο, είναι ένα άλλο πραγματικά. Να μην γίνω ότι είμαι εγώ. Να διαφυλάξει την προσωπικότητά του και την ελευθερία του. Η δική μας όμως αντίληψη για τον έρωτα ή την αγάπη απέχει από αυτήν την ευγενική φύση αυτού του μυστηρίου είναι απολύτως ευγενικό γεγονός το να λες τον άλλο να είσαι ο σου ζούμε τον ερωτά σαν μια αχόρταγη διάθεση να ικανοποιηθεί ο ναρκισισμός μας και όχι ως αυτοπροσφορά και αυτοαπόλυα όχι δηλαδή ως σταυρό δεν το ζούμε σαν μια διαδικασία θυσιαστική να το πούμε απλά που σημαίνει θυσιαστική, τι, όχι θυσιάζω για να πάρω αυτό που θα κερδίσω από τη θυσία, βγαίνω απολύτω από τον εαυτό μου και πεθαίνω εγώ για να ζήσεις εσύ. Αυτό έκανε ο Χριστός, αυτό σημαίνει αυτό απώλεια, γι' αυτό τότε νικήθηκε ο θάνατος. Αν όμως ο έρωτας είναι μια εγωκεντρική διάθεση να κατακτούμε, να κερδίζουμε, να αρπάζουμε και να ικανοποιείται ο ψυχικός μας κόσμος, τότε αυτό εκ των πραγμάτων θα καταναλωθεί, θα αφθαρεί, θα τελειώσει. Αυτό είναι θάνατος. Θέλουμε λοιπόν όλοι να μας λατρεύουν, να μας ποθούν. Αυτός είναι ο αρκισισμός. Και όταν κάποιος μας αρνηθεί, μας απορρίψει, τότε μας γεννάται η ψευδέστηση ό,τι ερωτευτήκαμε. Αν όλος ο κόσμος μας είναι ερωτευμένος μαζί μας... ένας μα ερωτευτεί, αυτό θα ερωτευτούμε. <Ρι> Γιατί έχουμε ανάγκη να μας λατρεύει και αυτός. <Ρι> δηλαδή ερωτευόμαστε αυτό που μας λείπει. <Ρι> Γιατί θέλουμε ο άλλος να είναι κτήμα μας. Μα δεν με αναγνωρίζεις κι εσύ πώς θα βγάλω τη ζωή... Αυτή είναι η έννοια του ψευδού έρωτα. Του ψεύτικου. Ο έρωτα, η αγάπη, για να το διευκρινίσουμε, έρωτα δεν πάει μόνο σε ένα πλαίσιο συζυγία ή ετερόφιλο. Η κάθε σχέση είναι ερωτική. Η σχέση μα με το Θεό είναι έρωτα. Ο Θεό είναι έρωτα. Κατά τους πατέρες μας. Η, η αγιογραφική προσέγγιση είναι αγάπη. Οι πατέρες μας επειδή αδυνάτησε αυτή η έννοια έθεσαν τον όρο έρωτας για τον Θεό. Ο έρωτας λοιπόν να το πούμε δεν είναι κάτι που αισθανόμαστε αποκλειστικά για έναν άνθρωπο. Αλλά τι είναι. Μία στάση ζωής. <χει> ή καλύτερα μία διαρκής κίνηση ζωής. Δεν μπορεί κάποιο. Να, είναι, να μιλά για την αγάπη ή να ζει την αγάπη και να μην είναι η ζωή μια διαρκής κίνηση μια έκσταση μια κίνηση από τη στάση δηλαδή μια έξοδος από το κλείσιμο του εαυτού του μια πορεία ζωής η αγάπη λοιπόν και ο έρτας δεν είναι κάτι που αισθανόμαστε αποκλειστικά για κάποιον άνθρωπο αλλά μια στάση ζωής δεν μπορεί κανείς να είναι ερωτικό με έναν άνθρωπο, αν δεν είναι ερωτικό γενικά. Δεν μπορεί να είσαι ερωτικό με έναν άνθρωπο, αν δεν ερωτεύεσαι την ζωή. Δηλαδή, η ζωή σου είναι μια αναπάθεια για την αλήθεια. Μια διαρκής αναζήτηση. Δεν είσαι σε ησυχία. Ο έρωτας λοιπόν δεν έχει σχέση με την κτητικότητα και εδώ θα το διακρίνουμε από την ελευθερία εδώ λοιπόν ερχόμαστε να διακρίνουμε ποια είναι η κτητικότητα και ποια είναι η ελευθερία της αγάπης Ο έρωτας δεν είναι κατοχή αλλά αναζήτηση από τη στιγμή που λες, κατέχω κάτι είναι δικό μου νεκρόθερκε, χάθηκε, πεθαίνει ο έρωτας όταν κατέχουμε κάτι αλλά είναι αναζήτηση όταν κάνουμε τον άλλο κτήμα μας έχουμε πάψει να τον αναζητούμε. Τον ελέγχουμε, τον καθορίζουμε, τον εξουσιάζουμε, είναι το χεριό μας. Τελείωση ιστορία. Έχουμε πάψει να προσπαθούμε να το συναντήσουμε. Ο έρωτας είναι μια διαρκή συνάντηση με τον άλλο. Αυτό ακούγεται παράξενο. Ε Πώ πρέπει να το συναντήσουμε. Τι είναι η συνάντηση, Είναι μια ένα η κίνηση, μια διαρκή κίνηση για τον άλλο. Όπω με τον Θεό. Δεν τελειώνει η συνάντηση με τον Θεό. Δεν είναι πάντα ο ίδιο ο Θεό. Και ο άνθρωπο ποτέ δεν είναι ίδιο. Μα είναι ίδιο. Να το κάνει αλλιώ. Να το δο άλλη διάθεση. Να το δο άλλο περιεχόμενο. Να τον ξυπνήσει σε μια άλλη διαδικασία. Να τον τρελάνει και να σε τρελάνει. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, τον άλλο προσπαθούμε να το συναντήσουμε ανεξάντλητα. Βαθύτερα και ουσιαστικότερα. Όταν αισθανόμαστε ότι κατέχουμε τον άλλο, ο ερωτά μα για αυτόν αυτό έχει πεθάνει. Μιλούμε λοιπόν για την έννοια ανανέωση, που σημαίνει αυτό να, ενερ, να ανανεωθεί το πνεύμα του ανθρώπου, δηλαδή το πρόσωπό του. Αυτό που φέρει κούραση στη ζωή ότι πάβει να υπάρχει ενδιαφέρον στη σχέση όποιας δίνει μορφή σχέση Αυτό όμως ξεκινάει από το γεγονός ότι θεωρούμε δεδομένα κάποια πράγματα τα θεωρούμε σίγουρα κάποια πράγματα τα θεωρούμε και κτημένα κάποια πράγματα και πάβει να υπάρχει η αναζήτηση είναι απίστευτα τραγικό να χάνουμε ε, την, σο, την, την, την, την ε, ανανέωση της σχέσης που γεννάται από το γεγονός ότι γινόμαστε πρόχειροι αδιάφοροι δεν παρατηρούμε δεν παρακολουθούμε η αγάπη σε κάνει πρώτα απ' όλα να παρακολουθείς την καρδιά σου όπως για παράδειγμα αν για μα είναι ενδιαφέρον ο Θεός πάντα έχουμε ερωτήματα με τον Θεό που δεν είναι τόσο ερωτήματα του νου αλλά είναι ερωτήματα της υπάρξιός μας και όσο υπάρχουν αυτά τόσο περισσότερο δυναμώνει η αγάπη και η σχέση όσο λοιπόν παρακολουθούμε την καρδιά μας και όσο παρακολουθούμε και βλέπουμε τον άλλον Τόσο ανανεώνεται η εμπειρία της σχέσης είναι πολύ σημαντικό αυτό ποιο να βλέπουμε και τον καρδιά μας και τον άλλον και αυτό είναι αδιάκοπο και αυτό είναι ζωντανό μα είναι δυνατό να λες τον ξέρω τον φίλο μου δέκα χρόνια τί να τον ξέρω τι τον ξέρεις ξαναδές τον ξαναμάθε τον. ξαναδιάβασέ το ξανανεργοποίησέ τον. Το αδελφό μου, ού, το ξέρω απ' έξω κι ένα εκατοτά. Τίποτα δεν ξέρεις. Ξαναμάθε τον. Το. Την καρδιά μου δεν ξέρω. Τίποτα δεν ξέρεις. Απόλυτος τίποτα. Και αν αρχίζουμε λίγο να βλέπουμε, αυτό θα μας ενεργοποιήσει και πνευματικά. Σημαίνει, λοιπόν, το εξή παράδοξο. Ενώ ο άνθρωπος, προσέξτε αυτό παρακαλώ, θέλει μια βαθύτερη επικοινωνία, ταυτόχρονα τη φοβάται κιόλα. Και ο άνδρας και η γυναίκα. Ενώ θέλουν τη βαθύτερη σύνδεση, ταυτόχρονα τη φοβούνται αυτή τη σύνδεση. Γιατί θα αποδειχθούν ευάλωτοι. Δεν ξέρουν πώς να δηγυριστούν τα συναισθήματα, τις συγκρούσεις που υπάρχουν. Φοβούνται ο άλλο ότι θα αποκαλυφθούν οι μειονεξίε του άλλου, ότι θα αποκαλυφθούν οι μειονεξίε μα και ο άλλο θα μα απορρίψει. <coughs> Θέλουμε μία βαθύτερη επικοινωνία υπό όρους, να μην αγγίξει ψυχέ τη καρδιά μου που μπορεί να με κάνουν ευάλωτο και να εξαφανιστώ ή να εκτεθώ ή να με απορρίψει ο άλλο. Στον άντρα βγαίνει αυτή η άμυνα με έναν εγωισμό, και εσύ ποιο είναι που θα με κάνει κομμάτι, τα ξέρω εγώ. Και στη γυναίκα βγαίνει μια επιθετική με κλάματα ή οργή. Αν ο άντρας αρνείται αυτή τη σχέση με έναν επιθετικό τρόπο... που λέει εγώ ξέρω τι είναι αυτά τα χαζαπουλές, άστα αυτά... η γυναίκα αρχίζει τα κλάματα, όταν αρχίζει την επικοινωνία... δείχνει ότι εκεί είναι βάλωτη. Δεν επιτρέπει να εισέλθει ο άλλο περισσότερο στη ζωή τη. Αυτό όμω, τι δείχνει... Είναι στην ουσία μια στάση και μια συμπεριφορά που δείχνει αμφισβήτηση της αγάπης και ανασφάλεια. Αμφισβητεί την αγάπη και έχει ανασφάλεια και δεν εμπιστεύεται τον άνθρωπο που είναι δίπλα διπλατού δίπλα του. Επομένως, αυτό που εμείς θεωρούμε μεγάλο σημαντικό να έχουμε μια βαθύτερη επικοινωνία... Το θέμα ο καθένα τι εννοεί. Δηλαδή, βαθύτερη επικοινωνία, αλλά μέχρι ενό σημείου. Ή βαθύτερη επικοινωνία στο βαθμό που υπηρετεί τα χούγια μου. Στο βαθμό που υπηρετείς τις ψυχολογικές μου ανάγκες. Αλλά όχι στο βαθμό που εκτίθεμε Στο βαθμό που κάνει να νιώθω δυνατός δυνατή. Αλλά όχι στο βαθμό εκείνο που δείχνει ευάλωτο. Τι επικοινωνία τότε. Γιατί υπάρχει αυτό ο φόβο. Γιατί. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην αγάπη και έχω τι ανασφαλίες μου και φοβούμαι να γκρεμίσω κάποια πράγματα στα οποία στηρίζεται το πρόσωπό μου και η ύπαρξή μου. Αλλά εφόσον υπάρχει αυτός ο φόβος δείχνει και έλλειμμα αγάπη, γιατί η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Η ανάγκη λοιπόν κυριαρχίας ή ελέγχου ή κτητικότητας είναι γιατί δεν εμπιστευόμαστε όπως είπαμε την αγάπη του άλλου για να αφαιθούμε όπως συμβαίνει και στη σχέση μας με τον Θεό πότε αφινόμαστε στον Θεό όταν σιγουρευτούμε ότι ο Θεό μα αγαπά. Πότε μπορεί να αφαιθεί ο άνθρωπο όταν σιγουρευτεί ότι τον αγαπούμε ή όταν σιγουρευτούμε ότι μα αγαπά. Αλλά πότε θα είμαστε σίγουροι όταν ξέρει τον ψεύτικο για μας μα ή τον πραγματικό εαυτό μα. Όταν ξέρει ένα ποσοστό του εαυτού μα ή όλο τον εαυτό μα. Αν δυσκολεύει το άνθρωπο να βγάλει όλο το τον εαυτό, δεν μπορεί να αγαπηθεί και να αγαπήσει πραγματικά. Για να κερδίσει έναν άνθρωπο, δηλαδή να ενωθείς μαζί του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βγει στην επιφάνεια όλος ο εαυτό του ανθρώπου, η εσωτερική του πραγματικότητα. Δεν κερδίζει, λένε ας πούμε ότι ο άνδρας θέλει να είναι μια καλονή γυναίκα για να την ερωτευτεί. Πολύ ωραία. Σαν πρώτη κίνηση, μετά η καλονή άμα είναι, άστα να πάνε. Πόσο να κρατήσει η ομορφία αυτή. Η γυναίκα, λέει, θέλει έναν πλούσιο άντρα κοινωνικά ταξιωμένο. και αυτό πόσο να πάει, το βαριέ. Αυτό που χρειάζεται η εσωτερική επικοινωνία. Δηλαδή, να το πούμε πιο απλά, το πιο σημαντικό πράγμα που είναι η ουσία της αγάπης είναι να υπάρχει συνεννόηση. Όχι σε απλά πράγματα, όχι σε επίπεδο ας πούμε, πού θα ψωνίσουμε και τι θα φάμε. Αυτό βεβαίω είναι ένα σύμπτωμα. Αν κανείς δεν συνέντευξε σε αυτό, άστα να πάνε. Αλλά ουσιαστικά να υπάρχει μια εσωτερική συνεννόηση να καταλαβαίνει ένα τον άλλον. Θέλει άνδρα να κερδίσει μια γυναίκα. Κατάλαβε τον ψυχισμό της Απελευθέρωσε τις αυτή τη γνώση Και αγάπησε την έτσι όπω είναι Είναι το χεριού μετά Όχι αν την εκμεταλλευτείς Για να συνεννοηθείς Αυτό είναι Το κεντρικό Για αυτό Γιατί γίνεται έτσι Γιατί το θεω, ο Θεός έτσι Γιατί ο Άνδρας είναι παχής Στα συναισθήματά του και η γυναίκα είναι απαιτητική και δύστροπη και είναι διαρκώς σε μια γρήγορση. Να είναι σε γρήγορση τα αισθητήρια του. Και έτσι ενεργοποιείται και ο ίδιος και αναπτύσσεται. Τι σημαίνει λοιπόν εμπιστεύομαι την αγάπη του άλλου. Εδώ είναι άλλο στοιχείο. Τι σημαίνει εμπιστεύομαι την αγάπη του άλλου. Ο πολλής κόσμος τι εννοεί μπορεί να μου τα χαρίσει όχι έχω ανάγκη στη ζωή μου Εμπιστεύω με την αγάπη του άλλου όχι ότι θα μου παρέχει τα πάντα ότι θα μου κανοποιεί τις ανάγκες αλλά ότι δεν θα με κρίνει θα με αποδεχθεί έτσι όπως είμαι ανεφόρον Η εξέλιξη της αγάπης γιατί δεν μπορούν αυτά να γίνουν την πρώτη στιγμή είναι κατά πόσο ο καθένα δίνει δυνατότητα στον άλλο να είναι αυτό. Αυτός. Και να υπάρχει μια ανανέωση της επικοινωνία. Γιατί, για δέστε, συνούμε κάποιοι ξέρουν ότι είναι Αυτός, ξέρει ο άλλος ότι είμαι Αυτός, έτσι, πολύ ωραία. Αλλά δεν είναι το όλο μου αυτό. Κάποια συνήθεια βγει κάτι άλλο και πρέπει να ξαναπροσαρμοστείς. Χρειάζεται να ξαναπροσαρμοστεί ο άλλος. Και αυτή είναι η εξέλιξη της σχέσεως. Στο βαθμό λοιπόν που αυτό εξελίσσεται, α υποθέσουμε, γιατί μόνο για υπόθεση μιλούμε, τότε πραγματικά η σχέση αναπτύσσεται. Και στο βαθμό λοιπόν που αν αποδέχομαι αποδέχουμε τον άλλο, τότε εξελίσσεται και αυτή η ενία της αγάπης. Αλλά όμως δεν είναι αυτό το κορυφαίο στοιχείο της εμπιστοσύνης στην αγάπη. Αλλά ποιο είναι όταν ο άλλος με αφήνει ελεύθερο να τον αρνηθώ και να τον απορρίψω. Όποια σχέση γεννά την αγωνία και το άγχος θα είναι δικός μου, δική μου αύριο ο φίλος μου θα είναι πάλι φίλος μου ή θα με αρνηθεί. Αυτό το άγχος και αυτή η αγωνία δείχνουν ένα πρόβλημα. Η αγάπη γεννά την ελευθερία που σημαίνει αυτό το πράγμα Ότι δίνω περιθώρια Στον άλλο να με αρνηθεί Όπως κάνει ο Θεό, Φανταστείτε ο Θεός να μας είχε τελειώσει και έλεγε θα σας βάρω στον παράδεισο Ας κλείνει και τελειώσατε Τι παράδεισο είναι αυτός που δεν είναι δική μου επιλογή Τι παράδεισο είναι αυτός Οπου εγώ δεν μπορώ ελεύθερα να επιλέξω Αυτή τη σχέση Αν λοιπόν ο άλλος με αναγκάζει να είμαι κοντά του Γιατί αλλιώς θα με, θα με, θα με κατακαιραυνώσει η με καταπιέζει, ή με εκδιάζει ψυχολογικά. Τι σχέση είναι αυτή, Πώ μπορεί η να λέει άντρα μου, μην απαντήσει γιατί έχουμε παιδιά και ότι εγώ σου κανατό τόσα καλά πράγματα και είσαι απαράδεκτο και θα σε τιμωρήσει ο Θεό και θα θες πω στον Παπά μέσα σε εξορτισμού. τι σχέση είναι αυτή, Αν δεν δώσει τα περιθώρια στην όλη και να σερνηθεί ακόμα. Αν έχει αυτή τη μανιά και αυτή διάσταση, τότε αρχίζει η σχέση. Πριν δεν υπήρχε σχέση. Ήταν στρατιωτικό νόμο. Η σχέση ξεκινά από τη στιγμή που αφήνω στον άλλο τη δυνατότητα να με αρνηθεί. Και ελεύθερα με επιλέγει. Τότε αρχίζει και η αγάπη. Η σχέση λοιπόν η πραγματική αρχίζει από τη στιγμή που με αφήνει άλλος χωρίς απειλές κατά πίεση ψυχική ένταση να τον αρνηθώ. Και αν τον αρνηθώ, εάν την αρνηθώ, να με αγαπά το ίδιο. Εδώ είναι το κομβικό όχι απλώ να τον αφήσω ελεύθερο ή την αφήσω, ελεύθερο, αλλά και να με αγαπά πάλι το ίδιο. Ε, αυτή είναι η αγάπη. Το άλλο είναι παραμύθια. Τα άλλα είναι παραμύθια. Τελείωσε. Δηλαδή, αν ο άλλος με αρνηθεί ή τον αφήσω να με αρνηθεί με όλη την ελευθερία και εξακολουθεί με τον ίδιο τρόπο να με αγαπά, ε, αυτό είναι αγάπη. Τότε δεν χρειάζεται να έχει κοντά σου και μακριά να είναι κοντά σου. Και μακριά να είναι κοντά σου. Το ότι είναι άλλη πνευματική σύνδεση που υπερέχει οποιασδήποτε σύνδεση. Γιατί είναι το άγιο πνεύμα. Εκείνη η χάρη του Θεού. Γιατί ανθρωπίνο δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ανθρωπίνο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί άλλο να σε αρνείται και εσύ να τον αγαπά το ίδιο. Αν είσαι τρελό, είσαι δεν καταλαμίζει τι γίνεται. Έχει το άγιο ή η χάρη του Θεού. Και εφόσον υπάρχει η χάρη του Θεού, τότε η σύνδεση υπερέχει οποιασδήποτε συνδέσεω και υπάρχει πλέον πνευματική σύνδεση. Αυτό λοιπόν, είπαμε, συμβαίνει μόνο με τη χάρη του Θεού. Μόνο αν έχει μνήμη Χριστού και θανάτου γίνεται αυτό. Αλλιώ αυτό δεν ερμηνεύεται, ψυχολογι... ερμηνεύεται η ψυχολογία Ερμηνεύεται ψυχολογικά, κύριε Δήμητρα. ή ψυχολόγο. Ερμηνεύεται. Είναι εδώ να αρνείστε τον άνθρωπο να σε αγαπάτε το ίδιο. Δεν γίνεται, γίνεται λογικά. Λοιπόν, μόνο με τη ζωντανή εμπειρία τη αγάπη του Θεού ο άνθρωπο μπορεί να ζήσει τον έρωτα και την αγάπη ω σταυρό. Δηλαδή. Ποιο είναι ο Σταυρό, Να θεωρεί την χαρά και την ευτυχία του άλλου σημαντικότερη από την ανάγκη σου. Να θεωρεί την χαρά και την ευτυχία του άλλου σημαντικότερη από την ανάγκη σου. Και τι είναι αυτό, γιατί γίνεται αυτό, Τι χού αυτό, Γιατί πολύ απλά υπερέχει τη ανάγκη σου το πρόσωπο. Η χαρά σου είναι το πρόσωπο. Δεν είναι η επιθυμία σου, η χαρά σου. Τι σημαίνει επιθύμια. Επιθυμώ να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες μου. Επιθυμώ τις επιθυμίες μου αυτό είναι. Ενώ τι γίνει. Επιθυμώ το πρόσωπο. Που σημαίνει αυτό υπερέχει τι ανάγκης μου. Ο άλλος δεν είναι αντικείμενος. Δεν είναι αντικείμενο, Είναι πρόσωπο. Αυτό λοιπόν είναι φως Θεού. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό είναι τρέλα. Να νιώθει ελεύθερο όταν ελευθερώνεις τον άλλο. Έχοντας εσύ προσωπικό και απώλεια αυτή είναι η ελευθερία. Να ελευθερώνεις τον άλλο και να σκλαβώνεις εσύ. Να ελευθερώνεις τον άλλο και να πας εσύ. Αυτό δεν έκανε ο Χριστός. Σταυρώθηκε για να σωθούμε. Σταυρώθηκε για να νικηθεί ο θάνατο και να αναστηθούμε. Λοιπόν, αυτό είναι η ελευθερία. Δέστε, αν διαμορφωθεί αυτό είδο βαθιά μέσα μας, είναι δυνατό να ασχολούμαστε με μικροπρέπειε και οι συγκρούσει τι είναι, είναι, πρόσχημα είναι ότι ζούμε ένα ψέμα. Και αυτό το ψέμα προβάλλεται καθημερινά σε καθημερινά γεγονότα. Πότε ο άνθρωπο συγκρούεται με τον συνάνθρωπό του, όταν ζει στο ψέμα, αν ζει αυτό το φω, δεν πρόκειται να συγκρουστεί. Πρόκειται να εξελιχθεί. Αυτό λοιπόν, όπω είπαμε, γίνεται μόνο όταν είσαι πρόσωπο. Και τιμά τον άλλο ως πρόσωπο. Μου έκανε εντύπωση κάτι που έλεγε ο Άγιος Σιμαίων ο νέο θεολόγος Λέει είχε τόσο αγνότητα που μιλούσε για τον γέροντά του σήμερα τον Ευλαβή. Είτε ήταν γυμνό ο ίδιος είτε έβλεπε, έβλεπε άλλου ως γυμνού, δεν τρεπόταν το σώμα, και έβλεπε ότι κάθε μέλος του σώματος ακόμη και τα απόκριφα του σημεία, ήταν Χριστό. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό είναι η νέα του προσώπου, βλέπεις ολόκληρο τον άλλο σε κάθε μέλο του σώματός του. Τι σημαίνει, και στο χέρι μου βλέπω στο χέρι του ανθρώπου βλέπεις τον όλον άνθρωπο. Δεν τεμαχίζει το σώμα, δεν αντικειμενοποιείς το σώμα, δεν, χει, δεν κάνεις χειδέο ένα κομμάτι του σώματος. Αλλά σε κάθε κομμάτι του σώματος, του ανθρώπου βλέπεις το όλο πρόσωπο. Ή καλύτερα, σε κάθε κομμάτι του σώματος το άλλο βλέπεις την εικόνα του Θεού, βλέπεις τον ίδιο τον Θεό. Η μνήμη, η μνήμη λοιπόν του σώματο είναι ένα, ένας άλλος πόλος που ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Όταν δεν σκέπτομαι τον ιδιο το θεο η μνημη λέει ένας γέροντας, είναι σαν να αρνούμε την έξοδο μου από τη μήτρα και την είσοδό μου στον χώρο του Φωτός, στον χώρο του Θεού. Οι... Όταν δεν σκέπτομαι τον θάνατο αρνούμε την έξοδο μου από τη μήτρα και την είσοδό μου στον χώρο του Φωτός και στον χώρο του Θεού. Αυτό που με κάνει να βλέπω πλέον και να είμαι στο σκοτεινό δωμάτιο κλεισμένος, φυλακισμένος στη μήτρα είναι ακριβώς η μνήμη του θανάτου που ξεκαθαρίζει τα όρια των πραγμάτων που δίνει περιεχόμενο στη ζωή. Η μνήμη του θανάτου γεννά την επιοίκεια και την ελευθερία από κάθε δέσμευση και εξάρτηση. Ξέρεις τα όριά σου και βλέπεις ότι το κορυφαίο είναι ο θάνατος και η αντιμετώπιση κοινήκη του. Και όχι εξάρτηση και η δέσμευση. Η εξάρτηση... Η δέσμευση από έναν άνθρωπο με έναν τρόπο ατομικιστικό και ηχοκεντρικό είναι θάνατος. Είναι αναπηρία ζωής. Είναι σταμάτημα εξέλιξης. Είναι πάυση της σχέσης. Η εξάρτηση που κανείς θεωρεί ως σημαντικό είναι άρνηση της σχέσης. Δεν εξελίσσεται η σχέση. Γίνεστε λοιπόν όταν... Είσαι έτσι δοσμένος ένας ένα αλήτη του Θεού που δεν σε νοιάζει, αν είσαι πάνω αν είσαι κάτω, αν είσαι πεσμένο ή σηκωμένο, αν είσαι, αν είσαι επιτυχημένος ή αποτυχημένο. Αλλά παίζεις με τη ζωή. Αφήνει στα χέρια του Θεού. Δεν σε ενδιαφέρει τίποτα. Έτσι θέλει σαν Θεό δεν ενοχλείσαι. Θέλει να περάσεις στην αφάνεια, να σερνούνται οι πάντε. Δεν σε νοιάζει. Έχει τον Θεό. Ένα πράγμα σε ενδιαφέρει. Ε, να ο θέλος σου, την επιθυμία στον Θεό και στους ανθρώπους. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό είναι ανσυκτητικότητος. Όλες, λοιπόν, οι σχέσεις μας, όλες οι συγκρούσεις σχέσεις μας, δεν είναι α, η, η σύγκρουση το πρόβλημα. Δηλαδή, κανείς, όταν συμβαίνει μια σύγκρουση, δεν χρειάζεται να αναλύσει τι έγινε για να βρει την αιτία και το αποτέλεσμα, αλλά να εξηγήσει την αιτία της σύγκρουση. Όταν εγώ συγκρούμαι με κάποιον δεν θα λυθεί το πρόβλημα αν βάλουμε κάτω τα πράγματα για να συνεννοηθούμε, αλλά να εξηγήσω στον εαυτό μου γιατί συγκρούστηκα Τη βαθύτερη αίτια σύγκρουση. γιατί στην ουσία τα αίτια είναι προσχήματα στο βάθος έχουμε ανάγκη για δικαίωση για να αυτοδικαιωθούμε και προβάλλουμε το πρόβλημα στον άλλον Είναι δικό μας το πρόβλημα λοιπόν, είμαστε στην ουσία σκλάβοι της ανάγκης μας και της επιθυμίας μας και αυτό γεννά την αντίδραση. Ένα παράδειγμα είναι να καταλάβετε, μιλούσα με κάποιον άνθρωπο, άντρα ο οποίος ε, έχει μία ανασφάλεια ψυχολογική και δημιουργεί διαρκώς σχέσεις με γυναίκες. Σχέσαι έτσι, παιχνιδάκια. Και όταν καταλάβει ότι το πράγμα αγριεύει και θα πετήσει περισσότερη γυναίκα, φεύγει. Και του λένε, σε ρωτήσω κάτι. Αυτή που παίζεις και όταν το πράγμα ζορίζει, νιώθεις ότι δεν είναι από πάνω και διώχνει. αν μάθεις ότι βρήκε κάποιον άλλον πώς θα νιώσεις, ζηλεύω, αντιδρώ Και έλεγα, δεν τη έκανα παραπάνω. Τι, είναι ανασφάλεια το ανθρώπου. Παίζει μα ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τις επιθυμίες του για να παίξει με τον άλλον άνθρωπο η ερωτική επαφή και η ερωτική πράξη πολλές φορές γίνεται μέσον να ελέγξουμε τον άλλον είτε για να τον προσκαλέσουμε ή να τον διώξουμε δηλαδή λειτουργεί με έναν τρόπο χειριστικών μεθοδεύεται με τέτοιον τρόπο για να ελέγχει ο άνθρωπος το παιχνίδι της σχέσης ο να ορίζει την έναρξη ο να ορίζει και την λήξη και με μέσω την ερωτική πράξη αυτό λοιπόν σημαίνει ότι χρησιμοποιώ την ανάγκη μου και την επιθυμία μου τη δική μου ή, την, ή, την, ή, ή του άλλου για να μπορέσω τι τελικά να κυριαρχήσω πάνω στα γεγονότα και αντί ο άνθρωπος να συνοηθεί εσωτερικά να κατανοήσει τον εαυτό και τον άλλο για να, ε, για να ειρηνεύσει και να ωφεληθεί λίγη τα πράγματα με μια τεχνική σωματικής πράξης που αυτό υποδηλώνει την δυσκολία του ανθρώπου να διαχειριστεί την καρδιά του γιατί πιο εύκολα χειρίζει το σώμα το δικό του, το δικό σου του άλλου παρά να γνωρίσει την καρδιά του Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και οι γονείς τι κάνουν είναι σκλάβοι των ονείρων για τα παιδιά τους. Δεν είναι ελεύθεροι, μα σκέφτομαι και ονειρεύουμε κάτι για το παιδί μου. και αυτό όμως ε, καθορίζει και καθυλώνει το παιδί. Δεν υποστηρίζουν έτσι την ζωή και την χαρά τους. Είναι αυτό που λέμε κτητικότητα. Είναι δικό μου το παιδί. Ε, πρέπει να είναι ευθυνή. Και η ζωή, του, η ζωή του πια θα είναι δική μου ευθύνη. Η κτητικότητα είναι ένα πάθος. Είναι ένας εγωισμός. Είναι ένα μαρτύριο. Που συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Είτε κάνει είναι γονιός. Είτε είναι παιδαγωγός. Είτε είναι πνευματικός. Ή οτιδήποτε είναι ή υπάρχει συζυγεία. Δηλαδή ο πνευματικός μου, τα πνευματικά παιδιά μου, τα παιδιά μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Στερίς στον άλλο τι δεν ήταν ο εαυτός του. Τι έχουμε που είναι δικό μας. Ξέρετε, αυτό που είναι σημαντικό είναι να επιτρέψουμε και στον άλλο να κάνει λάθος. Το μεσημέρι είχε έναν πειρασμό. Τάσου, εκεί είσαι. Λέω ότι θα βάλει ραντεβού. Τάσου, πού είσαι. Α, εκεί. Είσαι. Θα βάλει ραντεβού 2.30 με 5.30. Αν συμπληρωθεί, πε μου να δούμε να επεκτείνουμε την ώρα. Και ο ίδιο ευλογημένος λέει, στου εταιρεί μου λέει, ήρθαν κι άλλοι, αλλά δεν τα άλλο, έβαλα τόσου. <laughs> Και λέω μέσα μου, ισοστό ή λάθο, λέω μέσα μου, καλά έκανα, άστο να κάνει κάτι μόνο του. Σε αρχή αντιέδρασα, μετά είπα ότι όφιλε και αυτός να πάρει πρωτοβουλία. Να λειτουργήσει ο άνθρωπος ελεύθερος. Ας κάνει και λάθος. Δηλαδή, αυτό το πράγμα να ελέγχουμε τους πάντες, γιατί θεωρούμε την δική μας υπόθεση, είναι πρόβλημα. Αυτό που είναι πιο σημαντικό από το να κάνουμε ένα έργο, είναι να διαμορφώσουμε προσωπικότητα, να ικανή και αυτή να ζήσει. Και αυτή να διαμορφώσει το δικό της έργο, όπως, όχι, όπως, όχι όπως εμείς θέλουμε, όπως αναλογεί στην δική του προσωπικότητα. Όχι να κάνουμε δικού μα όπως εμείς θέλουμε και να, γίνουν, να υπάρχει μια κλωνοποίηση της δικής μας προσωπικότητας. Αλλά να φτιάξουμε ανθρώπους αυτόνομους, αυτοδύναμους με τη δική τους ιδιοπροσωπία και το δικό τους χάρισμα που δώσει ο Γιατί τι σημαίνει αυτό, αν θέλω να κάνω κάτι όπως είμαι εγώ, στην ουσία είναι μια μορφή πνευματικής κτητικότητας. Θέλω στο πρόσωπο του να βλέπω τον εαυτό μου, όχι να βλέπω τον άλλο όπως πραγματικά είναι. Είναι ένα βαθύτατο πρόβλημα αυτό, είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τα πάντα λοιπόν οφείλουμε να γνωρίζουμε τίποτα δεν έχουμε δικό μας. Όλα δηλαδή, ε, ε, τίποτα δεν είναι δικό μας και είναι όλα δικά μας. Τι σημαίνει αυτό. Τίποτα δεν έχουμε και όλα είναι δικά μας. Τίποτα δεν έχουμε, δηλαδή την ζωή που δεν είναι τίποτα, στην πραγματικότητα, δεν είναι πράγματα, αλλά έχουμε και τα πάντα, την έννοια της σχέσης, την έννοια της αγάπης. Όπως και σε μία σχέση συζυγίας. Είναι απαράδεκτο, είναι απαράδεκτο να θέλουμε ο άλλος να γίνει ό,τι εμείς θέλουμε. Δεν είναι αγάπη αυτό. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι είναι σφαγή. Αγάπη είναι να αναδείξω τον άλλο αυτός που είναι. Δείτε, να είναι πνευματική ασκήση αυτό το πράγμα. Δεν είναι ψυχολογικό αυτό. Όταν δηλαδή λες, δεν θα κάνω τον άλλο όπως φανταζόμουν, όπως ονειρευόμουν, αλλά επειδή τον αγαπώ, θέλω να γίνει αυτό που είναι ο ίδιος. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Είναι μεγάλη οδύνη αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη δυσκολία αυτό το πράγμα. Η πραγματική λοιπόν ερωτική ένωση είναι η ενελευθερία, τιμή και αγάπη του προσώπου και όχι η σωματική επαφή και συνάφεια. Είναι εν τέλει η ένωση προσώπων και ψυχών που ενεργείται θεϊκά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η απουσία περιεχομένου νοήματος ζωής δημιουργεί την εξάρτηση για τη διάθεση ελέγχου και κυριαρχίας. Ένας άνθρωπος που δεν έχει μέσα του χαρά, βρίσκεται χαρά στο να εξαρτάται και να εξαρτώνται η άλλη από αυτόν. Πολλές φορές το κενό της ψυχής μας το καλύπτουμε με τέτοιου είδου εξαρτήσεις. Αυτά όλα τα πράγματα που είπαμε, που μοιάζουν θεωρητικά, προκοιμάζονται καθημερινά, στην πράξη να πούμε ένα σχήμα για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό απλά να προσέχω τον άλλο τι να προσέχω τα ρούχα του την έκφρασή του το βάδισμά του να έχει όπως είπαμε ο άλλος υπόσταση για μας να αποκτά ύπαρξη ο άλλος πως με το βλέμμα μας με την παρουσία μας με το πνεύμα μας δεν παίρνουμε απλώς σαν δεδομένη την παρουσία του άλλου. Δεν είναι δεδομένη η παρουσία του άλλου, το καταλαβαίνουμε αυτό, δηλαδή δεν είναι δεδομένο. Και δεν προσαρμόζα όμως σε μια θανατηφόρα ρουτίνα. Έτσι που να μην κοιτάμε ποτέ ο ένας τον άλλον. Να εκφράζουμε ευχαριστίες στον άλλο και ευγνωμοσύνη. <σχε> Ας γνωριζόμαστε 50 χρόνια Κάθε μέρα και κάθε στιγμή οφείλουμε ευχαριστία στον άλλο. Τον ευχαριστούμε. Δεν είναι υπερβολή. Δεν είναι υπερβολή Λευτέρη. ευχαριστούμε τον άλλο. Τι σημαίνει ε, τώρα ευγένειες. Η ευχαριστία την εννοούμε την ευχαριστία. Αυτή τη στιγμή που συναντώ τον άλλο, ενώ τον ξέρω 30 χρόνια, για μένα είναι η πρώτη στιγμή που τον συναντώ. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να έρουγηθεί ένα μυστήριο θεϊκό. Γιατί προσβάλλω το χώρο και το χρόνο Όταν ο άλλος πεθαίνει Καταλαβαίνουμε την αξία του χρόνου Και το κάθε δευτερόλεπτο που περνούμε Είναι μια δυνατότητα σχέση με τον Θεό Δια του ανθρώπου Και δεν μπορώ να λέω δεν σε χαιρετώ Δεν σε ευχαριστώ γιατί το ξέρεις αυτό Είναι αυτονόητο Τι είναι αυτονόητο Ποτέ τίποτα δεν είναι αυτονόητο Κάθε στιγμή είναι θεϊκή συνάντηση με του ανθρώπου. Είναι ιρή Το κάθε δευτερόλεπτο ή ότι κάθε στιγμή είναι θεία λειτουργία ή είναι ταβέρνα. Ανάλογα. Πώς βλέπω τα πράγματα. Λοιπόν, εάν πώς πηγαίνουμε και κοινωνούμε μπορεί ο άνθρωπος να γεύνει κάθε εβδομάδα. Έτσι. Πώς πηγαίνει κάθε εβδομάδα. Έχει συνείδηση και σεβασμό ότι πλησιάζει την Αγία Τράπεζα λαμβάνει το σώμα και το θέμα του Χριστού με την ίδια σοβαρότητα και ευγένεια και προσοχή και δεν λέει επειδή κοινώνεσαι και χθε και προχθές θα είμαι διαφορετικός ίσα ίσα επειδή κοινώνεσαι και, και χθε και προχθές είσαι πιο σοβαρός έτσι και με τους ανθρώπους είναι ο άνθρωπος που συναντούμε ο Χριστός η γυναίκα μου είναι ο άντρας μου τα παιδιά μου ο φίλος μου λοιπόν πως θα προσέγγιζαν για τράπεζα επηρεάζει η επαναληπτικότητα την ιερότητα ε, επηρεάζει η επαναληπτικότητα την ευγένεια αντιθέτως δε αν είμαι όριμο η επαναληπτικότητα δυναμώνει την ιερότητα και άρα έχω μεγαλύτερη ανάγκη να αγκαλιάσω και να ευχαριστήσω τον άλλον άνθρωπο που σημαίνει εντέλει λέω στον άλλο σε προσέχω σε εκτιμώ μου αρέσει σε ενδιαφέρομαι για σένα όχι στην αρχή, πάντα, αυτή η εσωτερική προσεκτική στάση είναι για όλους και αποτυπώνει την εσωτερικότητα και την πνευματικότητα του ανθρώπου που απορρέει όχι από τη βελτίωση του χαρακτήρα μου, απορεία από τη σχέση με τον Θεό. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ο άλλος, το πρόβλημα απέναντί δεν παίρνει, παίρνει ε, σε εισαγωγικά μια προσωπικότητα σε σχέση με το τι είμαστε εμεί. Δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε στον άλλον μπορεί να είναι, ένας άντρας μπορεί να είναι διαφορετικός άντρας με κάθε μία γυναίκα. Είναι σωστό αυτό. Δηλαδή το τι έχω εγώ θα βγάλω στον άλλον είναι επηρεάζει, σαφώς επηρεάζει σαφώ. Επηρεάζει. Ε, και κανεί, ε, αυτό αν το εννοείται σαν προσαρμοστικότητα δεν είναι κακό. Αν όμω το θεωρείτε μια, ε, ένα προσωπικό που βάζει κανεί προκειμένου να κερδίσει είναι πρόβλημα. και πόσο άλλο σε εσένα. Και τι κάνεις εσύ. Τι εκπέμπεις και εσύ. σαφώς βεβαίω. Τι εκπέμπεις, προκαλεί, συνεργοποιείς τον άλλο Του δίνει στοιχεία Όπως ο φίλος μας μας επηρεάζει Μας επηρεάζει η ατμόσφαιρά του, το πνεύμα του, η διάθεσή του Οι τοποθετήσεις του, η στάση ζωής που έχει Μας επηρεάζει, δεν μας επηρεάζει Αρκεί σε μία σχέση Και είναι πολύ βασικό αυτό Δεν μπορεί να σταθεί καμία σχέση, δεν υπάρχει ειλικρίνεια Και ευθύτητα, ειλικρίνεια και ευθύτητα Όχι η ιδεότητα Όχι η έκθεση στις διαθέσεις μας, στην εξομολόγηση μας όσο αναφορά αυτό που ζούμε με αυτόν τον άνθρωπο. Να, να ε, ε, έχει σημασία τώρα όλα αυτά που λέτε <coughs> πάρατε. Ε, πού να βρεις τώρα να συναντήσεις και πώς να γίνω και εγώ και πώς να βρίσκεται και έναν άνθρωπο τώρα για να βιώσει τώρα το καταφερόν κτλ. <coughs> έχει σημασία το να είναι ο άνθρωπος που θα επιλέξει ένας άνθρωπος που θα ξεκινήσει. Μια νέα κοπέλα που θα ξεκινήσει τη ζωή τη να είναι χριστιανό. Ναι, <Ρι> αλλά ποιο είναι ο χριστιανό. Όχι ποιο είναι εν τέλει αυτό πάει εκκλησία. Δηλαδή, ναι, είναι σημαντικό αν είναι αληθινά χριστιανό. Αλλά πώ μπορούμε να ορίσουμε χριστιανική ιδιότητα είναι άλλο πράγμα. Η συντριγίδα σκανδαλιστού, δηλαδή αυτό που κοινωνάει δεν είναι. Άλλη ιστορία είναι αυτό. Αλλά το θέμα ποιο εν τέλει είναι πραγματικά χριστιανό. Σαφώ παίζει ρόλο. Αν η χριστιανική ιδιότητα Εκδηλώνεται και εκφράζεται με την διάθεση μα να βγούμε από τον εαυτό μα και να σεβαστούμε τον άλλον, σαφώ αυτό είναι κορυφαίο. Αυτά που λέει, μέχρι να μην μπορεί να εκφράσω και μια αντίρρηση από το νου ή μια διαφωνία. Φαίνονται πολύ ακραία. Αν ήταν πραγματικά έτσι, αν μπορούσαν να υπάρχουν τέτοια ανθρώπινοι χαρακτήρε, ένα άνδρα και μια γυναίκα. Νομίζω ότι ποτέ δεν θα φτάναν σε σχέση γάμου, γιατί απλώ δεν θα είχαν την ανάγκη να φτάσουν τη σχέση γάμου. Γιατί? Γιατί ακριβώ αυτή η σχέση γάμου εμπεριέχει πάντοτε και την κτητικότητα και νομίζω προσωπικά ότι είναι μια πορεία προ την ελευθερία. Αν δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη τη κτητικότητα, δεν θα υπήρχε και η σχέση του γάμου. Δεν υπάρχει η ναι. ανάγκη τη κτητικότητα, υπάρχει η ανάγκη τη σχέση. Ναι. Η σχέση δεν είναι κτητικότητα, η κτητικότητα είναι άρνηση τη σχέση. Όχι, είναι η ανθρώπινη αδυναμία, συγχωρέστε με πού σας... Σαφώς, είναι η ανθρώπινη αδυναμία. Δεν είναι αιτία της σχέση ανθρώπινη αδυναμία λοιπόν, αλλά αν μπορεί ναι. στη σχέση να υπάρχει και η αδυναμία. Γι' αυτό είπαμε πώς βελτιώνεται και θεραπεύεται η αδυναμία. Γιατί το τομέθε που είδες, ανέμεντε κάποιο αυτό το ιδανικό, <laughs> το ιδεατό που θα να είναι όλα. Δεν είναι, θα έπρεπε, θα έπρεπε να προσπαθούμε προ τα κύκια. Ε, Γι' αυτό λέμε, θα έπρεπε τα... να Όχι, αλλά κοιτάξτε, ανάλογα πως δίνεις αν δίνεις απλώ σαν κουβαλητής, χωρίς χωρί να δίνει και την ψυχή σου. Δεν θα υπάρχει την απόκριση. Αλλά δεν νομίζω κανείς να δίνει το είναι του και να μην ανταποκρίνει το άλλος. Ίσως φταίει ο τρόπος που δίνουμε. A, όπως, για παράδειγμα, όταν λέμε κάτι, δεν μετράει τόσο τι λέμε, όσο τρόπος που το λέμε. Έτσι λοιπόν και σε ένα δώσιμο δεν μετρά τι ακριβώς δίδεται αλλά με τι πνεύμα δίνεται, με τι καρδιά δίνεται, με τι πνεύμα, με τι, με τι, αίσθηση, υπά, τι αίσθηση υπάρχει. Αν αυτή η αίσθηση του δοσίματος δίνει πραγματική τιμή στον άλλον και την αίσθηση ανεφόρου παραδοχής και αποδοχής είναι αδύνατο άλλος να μην ανταποκριθεί. Δεν είναι δύνατο να μην ανταποκριθεί. Εκτός αν είναι σαλεμένος. μου το λόγο. Αλλά, αν είναι έτσι όπως το λέτε όταν ο Χριστός μας δόθηκε, αποδόθηκε, όλοι αν δεν έπρεπε να τα αποκλειφθούν, και αν πάλι κάτι... Μα ήμασταν σε σαλεμένοι evet. πιο πολύ γι' αυτό. Αυτό λέμε. Αν είναι σαλεμένος, άλλο το αρνείτε. Εγώ θα πήγω να ρε στο αρχικό κόρδιο της ομιλίας της θρησκέας και γάσης των άλλων. Είπατε πολλά σημανικά πράγματα γι' αυτό. Δεν είμαι συμβούρος και στην φοροφυσικά της, περισσότερα. Είπατε να θυμάμαι καλά ότι... Και αν και πώ υπάρχει πραγματική κάτι, ε, ο θάνατο θέμα ε, να μην... χωρισμό. Ναι. ναι πάτε, δεν υπάρχει χωρισμό. Ε, υπάρχει πόνος. κάτι Υπάρχει πόνος. είναι σε πιο τροτός. αλλά ταυτόχρονα υπερεβαίνεται και ο θάνατο. Ε, Όταν αναφερθώ στην προγραμματισμό και τη φράση του πισάνω στο βάλω το ε, ήραγιο, Οπότε, θέλω να πω, αυτή η αγάπη σαν πώς είναι εκεί που υπάρχει σαν πρεστιάτας, έτσι, σαν πώς, υπήρχε πόνος εδώ πέρα, έτσι, και τα αναρωτιέμαι πώς είχε τα πράγματα σκιάζουν, δεν έχω, έτσι, ξεκάθαρει η άλοψη, απλά και μπροστάξει μόνοι. Υπάρχει σαν ο πόνος, αλλά υπάρχει και νίκη. Υπάρχει και αγάπη. Να πούμε την επόμενη, αν θα συνεχίσει αυτό το θέμα, έχει πολλά στοιχεία, πολλά έχουμε να πούμε, αν θέλει ο Θεός την επόμενη Δευτέρα. Διευχόν να Αγίου Πατέρου Νημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός Νημών, ελέησον και σώσον ημάς.